Κεφάλαιον Ιωτά σελίδα 736, στίχη 1 στους 18. Ο Παύλος παραμένει πάντοτε πιστός εντός των ορίων της δικαιοδοσία την οποία του έδωσε ο Θεός. 1. Σας προβάλλω δε την πραότητα και επί του Χριστού και σας προτρέπω εγώ ο ίδιος ο Παύλος, ο οποίο όταν είμαι εμπρός σας και σας βλέπω κατά πρόσωπον, είμαι ασθενής και τυποτένιος καθώς με κατηγορούν οι συκοφάντε μου, όταν δε είμαι απόν, παίρνω θάρρο απέναντί σα και δεικνύομαι αγέροχο. 2. Σας παρακαλώ δε να μην με αναγκάσετε όταν έλθω εις Κόρινθον και θα είμαι παρόν, να δείξω θάρρο με την πνευματική και τη μορτική εξουσίαν και δύναμην, την οποία λογαριάζω με τόλμη να μεταχειριστώ εναντίον μερικών, οι οποίοι μας περνούν σαν ανθρώπου που συμπεριφέρονται και κινούνται από σαρκικά ελαττήρια. 3. Αλλά όσα λέγουν καθημόν δεν είναι αληθεί Διότι εμείς, μόνο ό,τι έχουμε σώμα και περιβαλλόμεθα από σάρκα, Δεν διεξάγουμε τον πνευματικών πόλεμων και αγώνα μας με σαρκικά ελατήρια και όπλα 4. Διότι τα όπλα της εκστρατείας μας δεν είναι ασθενή ανθρώπινα όπλα Αλλά είναι δυνατά ενώπιον του Θεού για να κρυμνίζουν οχυρώματα 5. Και όταν λέγω χειρώματα, δεν εννοώ ο πύργος, η φρούρια υλικά, αλλά πνευματικά. Δηλαδή ανατρέπομεν συλλογισμού πονηρού και κάθε υψηλοφροσύνη που υψώνεται σαν άλλος πύργος και εμποδίζει του ανθρώπους να γνωρίσουν τον αληθινόν θεόν. Ακόμη με τα όπλα μας κατανικόμενες σαν άλλων άοπλων και παραδομένων εχμάλωτων, κάθε ανθρωπίνην επινόηση και σοφιστίαν, και οδηγούμε του παραπλανωμένου από αυτάς εις τον να υπακούσουν 6. Και είμαι θα έτοιμη να τιμωρήσομαι με δικαιοσύνην κάθε παρακοήν όταν τελειοποιηθεί η υπακοή σα, ώστε στα τιμωρητικά μέτρα που θα λάβομαι να μην περιληφθείτε κι εσείς. 7. Ναι, δεν είναι ακόμη τελεία η υπακοή σα. Δίδετε προσοχήν στην εξωτερική νόψη των πραγμάτων και δι' αυτό σας εξαπατούν εύκολα. Εάν κανεί από αυτού που σα πλησιάζουν έχει πεποίθηση περί του εαυτού του ότι είναι δούλο και διάκονο του Χριστού, α συλλογίζεται πάλι μόνο του τούτο ότι καθώ αυτό είναι διάκονο του Χριστού, έτσι και εμεί είμαστε διάκονοι του Χριστού. 8. Διότι, αν καυχηθώ κάπω και περισσότερον για την εξουσία μα, την οποία μα έδωκεν ο κύριο, δια να σα οικοδομούμεν και όχι δια να σα σκανδαλίζομαιν και σα βλάπτομεν, δεν θα εντροπιαστώ όπω εντροπιάζονται οι καυχητήρια. 9. Δεν θα καυχηθώ όμω περισσότερο για να μην φανώ σαν να σα εκφοβίζω με τι επιστολά. 10. Και λέγω ότι δεν θέλω να φανώ ότι σα εκφοβίζω διότι οι ψευδαπόστολοι που μα οικοφαντούν λέγουν ότι εμένα επιστολέ του Παύλου δηλαδή είναι σοβαρά και δυνατέ, η προσωπική του όμω εμφάνιση είναι ασθενή και ο λόγο του τυποτένιο. 11. Αυτός όμως που λέγει αυτά σα κατηγορία, α συλλογίζεται καλά τούτο, ότι όποιοι ήμεθαν με τον λόγον, όταν απουσιάζομαι και στέλνω επιστολάς επιστολά, τέτοιοι ήμεθα και με το έργο, όταν ήμεθα παρόντες. 12. Πράγματι είμαι ασθενή. Διότι δεν τολμώ να κατατάξω ή να συγκρίνω τον εαυτό μου προ μερικού που αυτοσυσταίνονται. Αλλά εκείνοι μετρούν τον εαυτόν τους προς τον εαυτόν τους και συγκρίνουν τον εαυτόν τους με τον εαυτόν τους. Είναι δηλαδή άνθρωποι που αυτοθαυμάζονται και επενούνται μεταξύ των. Φουσκώνει ο ένας τον άλλον και δεν καταλαβαίνουν πόσον είναι ανόητοι. 13. Εμείς όμως δεν θα καυχηθούμε εν διακόπους άλλων εις μέρη έξω από τα μέτρα της δικαιοδοσία μας. Αλλά θα καυχηθώμεν για τα εντό των ορίων τη δικαιοδοσία που μα εξεχώρισε ο Θεό ω μέτρων και περιφέρεια τη δράσεώ μα. Το μέτρο δε αυτό περιλαμβάνει και εσά. Η αποστολική μα δικαιοδοσία δηλαδή είναι να φτάσουμε έω και εσά κηρύττονται στο Ευαγγέλιο. 14. Διότι δεν παρατεντόνομεν τον εαυτό μα με καυφυσιολογία και με λόγου που δεν στηρίζονται στα πράγματα. Αυτό θα συνέβαινε. Εάν καμπτώμενοι από τους κόπους δεν είχομε φτάσει έως σας. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Διότι εμεί εφτάσαμε και μέχρι τις πόλεως σα κηρύττονται το Ευαγγέλιο του Χριστού. 15. Και δεν καυχόμεθα έξω από την σφαίρα και το μέτρο της δικαιοδοσίας μας διακόπους που κατέβαλαν άλλοι για να διαδώσουν εκεί το Ευαγγέλιο. Αλλά έχομε ελπίδα... Ότι όσο να αυξάνεται η πίστη σας, θα αναδειχθούμε δια της ειδικής σας πρόοδου και εμείς στη δάσκαλή σας εντός των ορίων της δικαιοδοσία που μας εδόθη από τον Θεό θα επεκταθεί δέκα οι δράσεις μας με το παραπάνω. 16. Ώστε να κηρύξουμε το Ευαγγέλων εις τας χώρας που είναι πολύ πέραν από την πατρίδα σας χωρίς να καυχηθόμενεις ξένη δικαιοδοσία δια κατορθώματα που έγιναν έτοιμα από άλλους. 17. «Με ειδικού μα μας δε που θα ευλογεί ο Θεός, επιτυγχάνοντες νέε κατακτήσεις για το Ευαγγέλιο, θα καυχόμεθα με ταπείνωσιν, αποδίδοντες το πάνι στον Κύριον, ώστε να εφαρμόζομαι τον λόγον της Γραφής. Εκείνος ο οποίος καυχάται, ας καυχάται όχι αλαζονικός νομίζον ότι από τον εαυτό του έγιναν εκείνα δια τα οποία καυχάται, αλλά ας δοξάζει τον Κύριον ο οποίος δι' ριγάστη τα κατορθώματα αυτά και έτσι ας καυχάται 18. Διότι δεν είναι δόκιμος και αρεστός στον Θεό εκείνος που συσταίνει μόνος του τον εαυτό του, αλλά εκείνος το οποίο ευλογεί το έργονο Κύριος και έτσι συστένεται και αυτός από τον Κύριον.